Να σου πω, έχω μια συμβουλή να σου πω. Επειδή σε κάθε εκπομπή παίζετε Άδωνη και επειδή εσεί τον έχετε κάνει μουύρι. Προσπαθούμε προσπαθούμε, προσπαθούμε, προσπαθούμε και εμεί επένδυση κάνουμε να... για το μεροκάμα του του μέλλοντο. Σε κάθε εκπομπή το παρουσιάζετε χαριτωμένο κτλ. Ενώ αγόρι μου να παίξετε από τον Άδωνη τα προηγούμενα όταν ήταν λαό και κατήγγειλε το Σαμάρα και τον έλεγε και προδότη κτλ. Και ναι, λοιπά. δεν τα έχουμε παίξει, ναι. τα κρύβουμε αυτά. Αυτά είναι τα κρυβά ηχητικά είναι. που έχουμε. Εντάξει, τα... βέβαια, είστε φίλοι με τον άδωνι. Αγόρι. Κιωτεύουμε, κωτεύουμε. Απού... Δεν... Ούτε μια φορά και αν τα έχει ακούσει αυτά, τα έχει ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, μάλλον. Α το διάλογο καρα κιόζει. Τρία πράγματα άσχετα μεταξύ τους Τρία πράγματα Α όχι Λοιπόν, ξαριανός, ευρώ πάση θυσία λέει Και να μειωθεί ο μισός των βουλευτών στα 800 ευρώ Ας πούμε κάτι έτσι εννοεί Πάση θυσία, <σάρια> τον άλλον <σάρια> Ναι Κοιτάξτε, κοίτα, η μαγισμένη τι κάνει, κοίτα. Τι κάνει. Ωπα, ωπα, Να ωπα. Ναι, ζώ. Νάμνε και τιμόνι, ασυχτήρι. Ανε φτιάξει πέρα. καμιά πίτα, Μωρή. Ναι, πιά <θυσμένη> το τι κάνει, Μωρή. Πιά το τι κάνει, συχτήρι από δοχάμω, ζώ. Όλε. Τι κάνει, κοίτα, κοίτα. Τι κάνει. Σίγουρα ότι ψηφίζει, ψηφίζει τώρα. Τέλο πάντων, βάζω. Ψηφίζει και τώρα, τώρα ψηφίζει η τώρα που οδηγάει να ψηφίσει. Τώρα, φαντάζομαι, ναι. Εμεί πώ τα μπορούμε όλα, παιδί. Έχουμε και το φραπέ στο χέρι, και το τσιγάρο. Και τι ταχύτη και το τιμόν και όλα γίνονται. Και το τηλέφω να μα χ Δεν μπορεί να ρίξει μέσα για το και το λάπτοπ Και ξέρουμε και τους <Τι> δρόμους δεν χρειαζόμαστε και μελέ. Έτσι ακριβώς Να σου πω. Έλα. Η μου είναι οικομότρια. Καλησπέρα, <Τι <Τι> την κόβει την τριχούλα, η δικιά Τη γυρνάει την Τη γυρνάει την κούκλα. Θα μου πει, δεν είναι ντροπή, θα μπορούσε να ήταν στο κοινοβούλιο. Δεν πειράζει, το καταπίνω κι αυτό. Σημασία, <Τι <Τι> δεν έχει την <Τι> εσύ, πάντων. μου. το το και τι μου λέει Τι όνειρο είδα μου το προηγούμενο βράδυ Απαλέω, δεν το πα καλά. Oh. Καταρχά, λέμε το μακκα τον άδων. Δεν λέμε σκέτο e, και το άδων. Ε, ντροπή, βέβαια. Και τη λέω και, μου λέει ήρθε μέσα και δεν σταματούσε να μιλάει, δεν σταματούσε να του λέω να του παράκαλα, κάτσερε ή να σε κουρέψω, κάτσερε ή να σε τέτοιο, κάτσε. Τίποτα αυτό εκεί. Και τη λέω και, okay, μετά μου λέει εσύ. Και λέω τι έγινε, ήρθα εκεί και του βούλω στα μάτια, ξέρω εγώ τον πλάκου σα στην κλωζοπατινά. Όχι, περιμένω, ήρθε εσύ στη ζωή μου και έμεινε. Και μου ήρθε και ξύπνησα, μου λέει μετά. Τη λέω στο καλύτερο με κόβι και σε ρωτάω τώρα πόσο είναι για νορ Είναι, δεν είναι απαγορεύτικό πάντω να ξέρει δεν είναι απαγορεύτικό, έχει να κάνει φίλη και με σένα. Με μένα γιατί όπα, όπα τώρα. Κάτι ε... δεν το παλάει. Δεν το παλάτι και στην να μου δώσω μαθήματα πώ πρέπει να συμπεριφέρο. Μήπω είσαι λίγο τυριχτώ και σε τι χρήσιμε ώρε. Εκεί ήταν το αλλήλ πολύ λίγο, πειράζει το πολύ. Είναι αυτό το μπροτάλ που μα πιάνε εμά στου άντρε του Αλφάλου, του Ασενικού. Που λέμε, έλα εδώ να το σφυρίξω". Να σφυρίξω. Να σφυρίξω, τσουπ, τον αυτή, το τον άλλον, τον ναι, ναι, Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι, να σφυρίξω να σα φιρίξω. Τσούπλέει στον ύπνο τη αυτή του σφυρίχρα των άλλων τζιρίδα. Κατάλαβε. Κατάλαβα. Να του σφυρίξω. Πέσω αντρικά, σοβγάλω το μάτι έξω. Τέλο πάλι τώρα. Θέλω, γιατί Άλλον. μη φανούμε και μισογίνετε με αυτά και με αυτά δεν θέλω. Ναι, ναι όχι, έχουν, έχουν δικαιώματα. Μην ξεχνάμε. Α σαν την άλλη που οδηγούσε πριν και κόντιψε ένα τέλο πάντων. Μην είχε γίνει στο Εδώ που μιλάμε, ξαφνικά μου μπει στη γραμμή καμιά φεμένα με τα βυζιά έξω και τρελαθούμε. Εγώ τώρα να τη χωρίσω που βλέπει τον άδων ή να την πλακότα στα χαστούκια. Χαστούκια, θα γουστάρη. Γενικά και τον άδονο θα... που τον είδε στον ύπνο, ακόμα και να τον έχει ψηφίσει, yeah. έχει φάει χαστούκι από τον άδενδο από αυτό που έχει ψηφίσει ο άδονη. Οπότε Χαστού και γουστάρι κόμματα. Χαστούκι για ένα τέτοιο μάθε. Γιατί τώρα πρώτη φορά αριστερά. <laughs> να κάνω κι εγώ χιούμορ. Θέλω να. δύο πράγματα για να σου πω. Για πέστα. Το πρώτο σχετικά με την ιδιότητά σου σαν Ολυμπιακό. Εντεροχρονισμένα δεν είναι, αλλά... Έχω εγώ ιδιότητα σαν Ολυμπιακό. Όταν ήμασταν παιδάκια, όλοι είχαμε μια ομάδα. Όταν η ομάδα γίνεται κατεστημένο, πάντως ξυπνάς, ανοίγει το μάτι σου λε. Άστο τώρα. Α, να, για... ίδιο... να στηρίζει Ο... μια επιχείρηση με ό,τι <laughs> κάνει. Βρήκα δουλειά για τον ττίνο, αν θέλει. Yeah, για τον Τίνο, για τον τεινόπουλο. Πώ λέγεται. Αυτό το ίδιο. Αργεί για τον αργεί. Ναι. Ο δικό εδώ στο ταξίδι, θα αρχίσει. Πώ λεγόμενο. Ο αγείρε ο δικό του ταξί, παιδί μου. Βέβαια ήξερα όλα σαν εσά, αλλά έχει την ώραξη να πάει σε ταξίνα να πέσει μέσα στην Καναδόπουλο, να σου αρχίσει στην κουβέντα. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πόσο θα πληρώνει. Αυτό θα σε κάνει συνέχεια κύκλωσ. Αυτό έχει μάθει. Θα πάρει το ταξί, και να το κάνει κύκλο. Να έτσι. Σαν τον τάκι τον κυριλέ. Ο αργήσει ο κυριέθα. Θα μα θα τα καταφέρει, είναι Ο τσίπα. Λέει, είμαστε έντοι, ανοιχτή και καθαρι. Έντομο ήθελε να πει. Είμαστε έντομοι, οπότε πάμε έξω. Τι παίζει θα αυστηρό θα... και στην Ευρώπη κάθε φορά, αυστηρή του μέσα και τι άλλο το τρίτο;" Ο και καθαρ. Το... Καθαρί μπορεί να είναι πλέον. Δηλαδή αυτά τα βρονια, κατά αριστα ήταν πριν την κυβέρνηση. Που ήταν άρχο απλητή. Τώρα ξυρίστηκαν, βάλουν τα σακάκια σου στα κουστούμάκια του και είναι μια χαρά. Καθαρή, καθαρότατη. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Μία παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο να στρίω στα δωρία από την πιπερίτσα;" Τι παραγγελία. Ε... Λουκάνικα. χοριάτικα, Ε, ναι. Λουκάνικα, χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό. Μοσχάρι νομίζω. Μοσχάρι, ε. Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη. Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είστε εστιατόριο. <χαι>, ναι. Α. Πώ το κάνετε το λουκάνικο, Αφού δεν έχω ιδέα. Με μια παραγγελία μου έδωσε. Ωραία, πώς. πόσα κιλά να παραγγείλω. Μου είπε σε τεμάχια θέλει. Πόσα τεμάχια θέλει το λουκάνικο. Τον 10 θα τη 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. Ε, 20 τέτοια. Ναι, τον 10, 20. Με πράσινο ή με πορτοκάλι. Να σα πάρε σε λιγάκι, γιατί αυτέ δεν μου έχει τόση ακριβώ αυτή. Εσεί δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο. Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε και εσείς πρώτη φορά λουκανικά. Ε, να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να σα Περιμένω, περιμένω να μου πείτε. Ωραία, Αναμαρία. Το όνομά Μαρία. Καλησπέρα, Άννα Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ σε λιγάκι. Θα περιμένω, θα περιμένω. Ωραία. Να σου πω κάτι. Έλα. Το Καρφούρ στο, στο Παρίσι είναι κάποιοι απο, απολυμμένοι. Να πάει ο Κατρούκαλο να του προσλάβει για αυτού. Τι να κάνουν τώρα, θα λύσουν και το θέμα του Καρφούρ στο Παρίσι. Άσε μας, Ο, ο Κατρούκαλο που είναι, πήγε στο Υπουργείο, τέλειωσε φωτογράφηση ακόμα. Υπάρχουν και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι εδώ πέρα που ορισμένοι τρώνε για τα σκουπίδια. Προφανώ δεν έχουν την ίδια άποψη με τον ψαριανό. 1,5 ίδι... εκατομμύριο άνεργοι είναι τώρα. Ξεκίνησε το τι ξετυλίγεται με του ανέργου. Μαζεύονται πίσω. Σιγά, σιγά. σιγά. σιγά, σιγά. Πρώτη φορά κατ' Η πρώτη φορά <Φυλίως> φωτογραφικά. <Κι> Γιατί το κάνει που το κάνει, αν δεν και όλα δεν έχει νόημα. Τι το κάναμε, Να γίνει στη ζούλα, Να μην το πάρουμε χαμπάρι, Όχι. Να θυμόμαστε και τη στιγμή, <Ουλίως> Ναι. <Ουλίως> να με η κοπέλα που πήρε πριν, Η Αναμαρία. Ναι, η Άνα Μαρία Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά. Λοιπόν, ε, θέλω μισά-μισά κυρινά μισά, και μοσταρίτσια. Α, μισά-μισά. Ναι. Θέλω και με και με πορτοκάλι. Τον 20 τεμάχια. Και τον 16; Α, 16. Πού να το βρω; Πού στον το νησίω; Ε. Τι κάνω Ναι, θα, θα βάλω το με Θα βάλω το με Ε, τον 16, θέλω 15. Είναι λίγο μαλακό όμως, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί τη χρήση. Θέλουμε σκληρά, δεν έχει καθόλου σκληρά. Θα πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς λίγο για να γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πάει το μυαλό σας. Εννοώ, να το αφήσετε λίγο έξω να οριμάσει από το ψυγείο για να σφίξει το κρέας. Ωραία. Αυτό, τι, δεν πήγε το μυαλό σου. Εντάξει. Ωραία, βάλετε από αυτά. Σύνολο δηλαδή 30. 30. Όχι 35. Τρι... Ναι, το 15 είπαμε. Τρι... Πώς θα τα χωρίσω, μισά μισά μου είπατε. Ναι. Ε, τι θα κάνω, 17,5, 17,5. Όχι, τον, 20, τον 10 κατά στον 20, τον 16 15, σύν 35. Και βάλετε μουσπάρι και χοιρινό και με πράσινο και με πορτοκάλι. Τον 16 που είναι 15 πώς θα τα χωρίσω σε 7,5. Λέει ο κύριος Στοδωρίς το okay. κέι, σας παίρνω σε ένα λεπτάκι. Εντάξει μωράκι μου, σε παίρνει πάλι θα είμαι παίρνει η Ήθελα να παρατηρήσω ότι αυτό που λένε συνέχεια κάθε κόστο, ευρώ με κάθε κόστο, μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώ εννοούμε κάθε κόστο. Αυτό είναι το μυστικό. Και γι' αυτό γίνεται και η ερώτηση: Α... Για να μην σε αφήσει να αντιληφθεί ποιο είναι το κόστο. Ακριβώς. Το κάθε κόστο είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτοκτονήσει, οι άνθρωποι που μένουν κάτω τη γέφυρες γιατί είναι άστεγοι, τα παιδιά που λυπάνονται θυμάμαι στα σχολεία, οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον δρόμο και μαζεύουν τα σκουπίδια. Αυτό είναι το κάθε κόστο. Ότι θα έχουμε κι άλλα τέτοια. Αυτό είναι το κάθε κόστο. Ο Άδωνης κυκλοφορεί αλλά ή ακόμα. Ναι, γιατί τι αναγκαίχει. Γιατί δεν τον έχουν πάρει. Εξογίνη, για... εξογίνη τον πήραν και τον φέρνει σε εμά σαν ειδική αποστολή. Μας διαβρώσει όλους, θα μας κάνει όλους εξωγήνεια. Και μετά. Και μετά να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ, πίνκι. Μετά το φω που υποδέχθηκε η επίσημη η ελληνική πολιτεία με τιμή σε αρχηγού κράτου, τώρα και ο σκελετό τη Βαρβάρας. Τώρα ναι, τη Αγία Βαρβάρα, παιδί μου. <laughs> της Αγίας. Αγία Βαρβάρα. Μην εισέτεισε, παρακαλώ πολύ. <laughs> και βλέπω Παθήνα. εγώ το παπαδαριό μέσα στο αεροπλάνο, βλέπω μια άφηξη, χάρηκα. Λέω τι γίνεται, ήρθε η ελπίδα επιτέλου. Τι φέραν οι παπάδε. ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> έχουμε λογικό εσύ, μου φάνηκε. Εσύ νόμιζε ότι η ελπίδα. <laughs> η ελπίδα και ανοίγει η και τίποτα, τίποτα το τσίγκινο το κουτί. Ξυχίζω υπέρε τη απελευθέρωση τη ιδιική κανάβη. Δεν είναι εντροπή. Διότι ο Θεό δημιούργησε το χασίσι. Και ανθρώπου το βήσει. Ποιο να εμπιστευτώ. Καταλαβέ. Το Θεό. Δα... Πρώτη φορά θρησκευτικά <συσκένω> γιατί όχι. Οι σωστό. Συνολικά, εμπρόσφαμε. Βέβαια, το ωραίο σου αυτό ξέρει είναι ωραίο που η κάναβοι που αποδεδειγμένα έχει ευρεκτικέ ιδιότητε και εμεί η αμερική χρησιμοποιείται για, για ιατρικού λόγου. Είναι ωραίο που απαγορεύεται, <συστονισμίδε> αλλά μια χαρά επιτρέπονται όπλα με χέρια. Ε, ναι, κατάλαβε! Όλα όλα αυτά επιτρέπετε. Και! Jezu, jestem tu do futura, Ένα αποστολή. Αυτό το σύνθημα που λέει είναι ο Δεοφοκούτη γερά γερούν. Ναι, γερούν, Ντάιζεμπλουμ. Λέει γερά γερούν. Γερά γερούν, Ντάιζεμπλουμ. Τι είναι αυτό, πόσο το, μοντάζ το έχετε κάνει. Όχι καλά, έτσι το λένε, τα ούγκανα τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, αρήμαγκα τώρα. Σκέφτε τώρα σύννεφα, ε, δεν του στόχει. Δεν του στόχα, αρήμαγκα. Δεν του στόχα. Λες, δεν μπορεί αυτοί που διοργανώνουν τόσο πετυχημένε εκδρομέ στην Ούγκανα να, να είναι τόσο ούγκανα. Αυτή είναι η ίδια. Τώρα ποιο τη π... γκάρει τι εκδρομέ στην Ούγκανα. Εδώ μιλάμε για. Τέλο πάντων αυτοί είναι οι εθνικιστέ, αυτή είναι τη πατρίδα, αυτοί είναι. Πε Ε, όχι, αλλά... ε, με πάλι. Σας. ε, με πάλι. Χαίρετε. Με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Απόστολο, θες να μιλήσω. Ο ίδιος. Από η ράπτρα σας παίρνω τηλέφωνο. Χου*** έτσι Γιώργος λέγομαι και μου έχει δώσει το τηλέφωνο σας ο Γιάννης ο Μπα... Να είσαι πει λατομείο με τα δρανή υλικά. Α, και πολύ καλά έκανε. Εγώ είναι από τα λαττώματά του του Γιάννη. Αυτό, η αδράνεια γενικώ. Κάτι μου είπε ότι ενδιαφέρεστε κάτι για πλακάκια, για μάρμαρα, Για πλακάκια. Ναι, θέλω πλακάκια. Ωραία. Δηλαδή, έχω τσακωθεί με ένα φίλο μου και θέλω να τα κάνουμε πλακάκια. Μπα και μιλάμε τώρα πια, γιατί συνδέουν διάφορα κληρονομικά και εταιρείε έχουμε κάνει Το, το κότο, αυτό το πλακάκι, το ωραίο, το κότο. Ό,τι μου ζητήσετε μπορώ να σα το βρω, αρκεί να ξέρω. Δηλαδή, έτσι, ναι, στο σκοτάδι δεν θα σα αφήσω. Το κότο, το κριτικό κότο εννοείται. Το κριτικό κότο, ναι. Το κριτικό κότο. Ναι. Έχω να το δουλέψω χρόνια, αλλά αν μου πείτε τι ποσότητε θέλετε και όλα αυτά, να, να σα κάνω έτσι μια προσφορά και τα σχετικά. Μήπω έχετε και πέτρα εδιψού. Πέτρα εδιψού. Εδιψού. εδιψού. Ναι. Ε, σε τι μορφή τι θέλουμε, πέτρα θέλουμε, επένδυση θέλουμε. Επένδυση, επένδυση για το μέλλον τη θέλω. Ε, Ε, επένδυση. Τι πάχη, τέτοια πράγματα. Τα πάχη τη, τα κάλλη τη να έχει. Βοηθήστε λίγο, λίγο περισσότερο. Να βάλουμε και πέτρα. Θέλω κύριο-κύρο μέχρι τη μέση για την υγρασία πιο πολύ. Γιατί το πιάνει ο καιρό. Ωραία. Εδιψού λοιπόν, επένδυση. Ναι. Έτσι, κριτικό κότο. Κριτικό κότο. Ωραία. Τι ποσότητα περίπου χρειαζόμαστε σε αυτά τα προϊόντα. Εσκέψου για 80 τετραγωνικά. 80 τετραγωνικά το κριτικό κότο. Ο, η πέτρα τη εδιψού είναι 80 τετραγωνικά. Ναι. Το κριτικό το κότο. Σκέψου για μια βεράδα. 40 το θέλω, εγώ γύρω στα 40. Τι σπίτι ήταν αυτό, ταιριάζουν αυτό μαζί. Κοκκινοπού η πέτρα διψού, βέβαια. Mm -hmm. Είναι καλύτερα από την καρύστου, μου φέρνει καρύστου, θα την καταλάβω. Όχι, εγώ θα ζητήσω πέτρα διψού. Σχιστόλιθο μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι, αυτό το λίθο, ναι, το, το σχιστόλιθο που σχίζεται. Ο τότε. Λοιπόν, εγώ Εντάξει. πιστεύω μέσα σε ένα-δύο μερούλε. Περιμένω ε... την πρόσφορα, να σε καλά, φιλέ. Έχει hey, να σε καλά, Πώ μπορεί να έχει έντοιμο συμβασμό ένα βαναρνί με ένα λύκο. Αμα πιάσει το λύκο κότσο, πόσο πιθανό. Πώς να του πιάσει, να του σε μία μερίδα φαΐ και το του πεις με σήμερα. Ε, μεθαύρου που θα πεινάει. <χι> <θα> <"Τι, χι> <χι> πού τους βρήκα πέρους αυτού του ηλίθιε εδώ, να λένε τι απόψει τους. Του ψάχναμε. Τόσο πολύ ηλίθιότητα πρώτη φορά έχει γεννηθεί σε αυτό το τόπο. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω,